Βλέπουμε ιστορία, η ελπίδα γράφει ιστορία στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Προχωράμε όλοι μαζί. Σήμερα εσείς παίρνετε τη σκητάλη. Μετά τη μεγαλειόδη κθεσινή συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, σήμερα η Πάτρα, αύριο η Αθήνα, μεθαύριο η Κρήτη και την Δευτέρα η κυβέρνηση του Σύριζα. Άλλη μια μέρα Τη Δευτέρα σηκώνουμε ψηλά τα μανίκια και ξεκινάμε τη δουλειά Βάρια η ανάσα, πέτρα η καρδιά, πόνος ασήκωτος η μοναξιά Η ελπίδα φίλες και φίλοι δεν έρχεται Τι, τι είναι αυτό που <χει> μεταράζεις, <χει> ε, έλα μη με σκάς Το είπε ο πρόεδρος Μα το είπε τώρα τελευταία στιγμή, το κράτα και να το πει πάνω που είχαμε ε, πειστεί όλοι και θα το ρίχναμε μονοκούκι Τι θα το ρίχνατε Μονοκούκι Και εσύ από αυτούς είσαι Πίστηκα, τελικά πίστηκα <laughs> Πες μου ακριβώς τι ήμουν τυριμή. ανάμεσα σε Αλαβάνο Ναι Τα και στο παραπέδι του Αλαβάνο, τον Τσίπρα και... Με κέρδισε ο μικρός Τι ήταν αυτό που σε έπεισε Η ελπίδα, η η ελπίδα που οποία... προχω... Την έβλεπα να έρχεται αυτό... Λέω Εδώ... οι άλλοι μας λέγανε για φως το τούνελ ναι, ναι. Τελικά λίγο να φωτίσεις, να τι η ελπίδα ήταν στο μάθος Αυτό το τραγούδι είναι γραμμένο ιδανικά για αυτά που λέει ο Αλέξη. Είναι... Ενώ έχει γραφτεί 30-40 χρόνια πριν. Είναι γραμμένο ειδικά... Πάντα μα... η τέχνη βλέπει μπροστά. Η τέχνη βλέπει μπροστά και έχουμε πατήσει πάνω σε αυτά που είπε χτες στη Μπάτρα. Δεν έχουμε ψάξει πολύ, μη φανταστείτε. Πανελλαδική τουρνέ. Του... Τελειώνει σήμερα στην Ομόνια. Δεν, δεν θα έχουμε τη χαρά να του βλέπουμε και τι επόμενε μέρε τόσο συχνά. Ε... Και θα σοβαρευτούν θα... Αυτοί, αυτοί από είναι... Δευτέρα. Düze雨, θα άνετα, μπει η γραβάτα. Αυτό που είπε. Θα σοβαρευτούν. <laughs>. <laughs> <laughs> ξεκινάνε οι δουλειέ να βγάλουν πρόεδρο, να σώσουν τη χώρα, να διανύμουν ελπίδα παντού. Ελπίδα παντού. Ελπίδα παντού. Μαζί επιδόματα για να τελειώσουμε. Γιατί Ναι, γιατί είπε: Δεν έρχεται η ελπίδα και πρέπει να πούμε. Ήταν ελαφρώ προβοκατόρικο αυτό, έτσι. No. Να το πούμε εμεί. Κάνουμε τέτοια. Όχι, εμείς, κάνουμε εγώ τέτοια, είμαι εμείς... τίμιο στοιχείο, εσύ. Εσύ τιμίο στοιχείο. Ναι. Και ηθικό. Έχει όροφο από πάνω. Να πέσει και θα μα πλακώσει, θα μα κάνει πανακόμπι. Στην πλευρά σου. Δε. Η ελπίδα, φίλε και φίλοι, πολίτε τη Πάτρα, δεν έρχεται. Η ελπίδα έφτασε. Η ελπίδα είναι στα χέρια σα. Σα καλώ να κάνουμε την ελπίδα πραγματικότητα. Κούφιέ οι ώρε, ψέφτρα η βραδιά. Η ελπίδα δεν έρχεται. Και ο αγέρα μου γλέπει. Την αλήθεια μου λέει. Η ελπίδα δεν έρχεται. Μια αλήθεια πικρή. Τον φροντάζει. Καντό χάρτε βραδύ. Η ελπίδα δεν έρχεται. Την Κυριακή 25 του Γενάρη. Α, δεν έρχεται την Κυριακή. Πότε θα έρθει. Ε, δεν μα το έπε. Έχουμε καιρό. Μπορεί να είναι του χρόνου, τον άλλο χρόνο. Δεν είναι Έχουμε καθαρό. καιρό γιατί τώρα είναι μια καθαρή τετραετία που έρχεται. Ούτε δημοκρατία, ούτε πρόεδρομε δημοκρατία. Είναι ούτε... τετραετία. Θα δεν δημιούν... Να υπάρξει σε αυτόν τον τόπο Όχι. με τέτοιε συνθήκε και με αυτή τη ρευστότητα, ακόμη και οποιοδήποτε να είναι πάνω. Άστο. Κια ρευστότητα. Ε. Μια πολιτική ρευστότητα. Εβδομάδε που, που καταφέραμε. Δηλαδή, αυτή αλλά το έχει ο τράγει ανακοινώσει και έχει δήλωσε σα μαράσματα. Έχουν παιχνίσει παιχνίδια. Ήταν να βγει στο μέγκα το βράδυ δεν θα βγει. Ποιο, σαμαράσμα. Τι τρέμει. Έμεινε. Τσάμπα ήθελε τι τελευταίε δύο εβδομάδε να στηρίξει, να μην έχει αντικείμενο εργασία. Δεν ξέρω, λέει δεν τα βρήκαν στι ερωτήσει, ήθελε να κάνει και, και άλλε ερωτήσει. δεν τα βρήκαν στι ερωτήσει. Ο δημοσιογράφο δεν διαλέγει μόνο τι ερωτήσει, να πει. Ναι, αλλά προφανώς έτσι λένε τι τα παραδείγματα. Τι συζητήσανε πριν, και να προετοιμαστεί. θέλει ο Σαμαρά. Ο Σαμαράς πολύ θαραλέα έχει βγει σε αυτή την προεκλογική πολύ, περίοδο. Πολλή, ναι, σαρόν, ναι, σαρόν. Σαρόν. Βγαίνει, debate, από... που λέει και debate από εδώ, debate από εκεί. Μήπως δεν είχαν στο μέγα γρήγορο το Q και δεν τα κατάφερνε κάτι Δεν ξέρω, δεν, δεν ξέρω. Ή κανένα παιχνίδι παίζεται με τη δήλωση που θέλει να κάνει με τις τράπεζες, με τις ρευστότητε, με τον τράγγι Ή φοβήθηκε που είναι και το πιο θα πιθανό Θα τα πει όλα ο ηγέτης την Παρασκευή Πού? Στην Α, ανοιχτή αυρίο. Δεν ξέρω αν θα κάνει ανοιχτή Με βροχή Με βροχή και με χαλάζει Αν η βρέχει, δεν του αλλάζει. Αν βρέχει στη συγκέντρωση του Σαμαράκη και την κάνει Αλλιώ δεν θα είναι τρει και ο Κούκο. Οι μόνοι που θα είναι θα είναι οι Πακιστανοί που πουλάνε ομπρέλε στα απ' έξω εκεί στι μπούκε του μετρό. Αν και αυτοί συνήθω που πασόκι ήταν από τα πανεπιστήμια. Πασοδίλαντα Αλλά αλλάζουν αυτά όπω ξέρει. Έτσι λοιπόν είμαστε δύο μέρε πριν. Οπότε νομίζω είμαστε όλοι αποφασισμένοι. Είμαστε όλοι αποφασισμένοι να δώσουμε αυτοδυναμία στον Αλέξη. Να τελειώνουμε. Τι θα κάνουμε. Α, ναι, ναι, ξεκάθαρα. Θα δώσουμε αυτοδυναμία στον Αλέξη. Η ελπίδα Βίδρα, δεν πρέπει να έρθει. Οι σειρήνες της καταστροφής διαπραγμάτευση. δεν μας ε, πιάνουν. Θα γίνει και διαπραγμάτευση. Όλα Έτσι θα τα κάνουν πια. <laughs> και ελπίδα και διαπραγμάτευση. <laughs> και παράταση και διαπραγμάτευση. και δεν Θα έχουμε μνημόνιο. Ένα, ένα, Αλλά μνημόνιο. θα έχουμε πρόγραμμα υπό παπά στο βήμα μιλώντας νωρίτερα. Θα έχουμε πρόγραμμα όχι μνημόνιο. Παπάς είναι αυτός. Ναι παπάς είναι Μπορεί αυτός. να λέει παπάδες. <laughs> Όσο θέλει. Κάτι θα έχουμε είναι η αλήθεια. Φάχμερ, δεν φάχμερ, ξέρουμε, φάχμερ. αλλά δεν έχει σημασία εδώ που είμαστε να ξέρουμε τι ακριβώ θα συμβεί. Σημασία έχει ότι ξαναελπιστούμε ω λαό. Αυτό δεν, κα... είναι δεν, λίγο. Είναι λίγο. Oh. δεν είναι λίγο. δεν oh. είναι Και μόνο Ανά 10 ώστε, χρόνια οικολογικά. Μα Αν το πάρει, δεν είναι λίγο. Oh. Είναι πολύ σημαντικό. Όντω είναι σημαντικό και να έχει και προσδοκία. Αυτά είναι τα σημαντικά mm. τη υπόθεση. Γιατί πριν τρία χρόνια δεν είχαμε προσδοκία, πριν δύο χρόνια. Οπότε... Και σημαντικό είναι επίση ότι μετά από 40 χρόνια okay. ένα βρωμοκεφάλαιο τη ιστορία κλείνει. Ναι. Εντάξει, δεν ήταν το καλύτερο. Δεν ήταν βρωμοκεφάλαιο. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή η ενός μεταπολίτευση. Δεν ξέρω ότι πες το πως θέλεις χαρακτήρισέ το σύπου είσαι και εύκολος στους χαρακτηρισμούς. όμω, Όμως τα χρόνια με την ε, μεγαλύτερη ευμάρια στην νεότερη ιστορία του τόπου. Τώρα πώ είναι μια α, άλλη συζήτηση. Ναι, ναι, ναι. Για ποιου ευμάρεια. Για τον περισσότερο. Και πόσο κόσμο, για... Για, τον περισσότερο. για τον περισσότερο και, περισσότερο και, πόσο, περισσότερο. και πόσο για του όμως. Για τον περισσότερο. Ντάμαν, πια υπερβολέ. Υπερβολές. Είναι η υπερβολή. Κοίτα, της τι και... Κοίτα τι γινόταν και πριν. Ναι, ποια νεολαία. νεολαία Βάλει τον εαυτό σου την νεολαία. Πού να τον βάλω. Ναι, κάπου αλλού. Λοιπόν, να κάνω μια μικρή ανακοίνωση τώρα με την ευκαιρία. Σε ταξί από κολοκοτρόνη προ Ευελπίδων ξεχάστηκε πορτοφόλι. Χθε νύχτα. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Καλά, ναι. Εντάξει. Απ' την ώρα που α πάρε το τηλέφωνο. Μα ένα πράγμα έχει πολύτιμο πάνω σου πια. Το πορτοφόλι. Το ξεχνά. Εγώ, όχι μόνο. Όχι, ναι, εσύ έχει κι άλλε. Έχω κι ένα άλλο. Μιλάω για τον ακροάτη Τη, Για την κρέμα με σημαία. Τη σημαία. Τη Κίνα. Μάλλον. Ένα από τα ανέκδοτα που παίζει, ε, κυκλοφορεί είναι την τελευταία μέρα που θα είναι η χώρα στην Ευρώπη, πού θα την περάσετε. <laughs> σε σπίτι, σε μαγαζί. Ένα από αυτά. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Γιώργο, ο οποίο δίνει συνεντεύξει κάργα Είχαμε να τον δούμε τρία χρόνια, αλλά τον χορτάσαμε στις δέκα μέρε. Έκανε και stand-up κόμμανση στον Ενικό προχθέ. Αυτό ήταν πολύ ωραίο και όρθιο και απαραίτητο. πάντα κομψό. Χα... Με ύφο και αυτά, σωστή Όχι. κίνηση. Πολύ, πολύ καλό, Το έχει. Τον έχουμε δικήσει το έχει. Καλύτερο από του Θοδωράκι, είναι. Που φωνάζει στη διαφήμιση του δωράκι, λε και δεν ξέρει από ήχου και από τηλεόραση. Δεν είχαν να φορέσουν τον ήχο μετά. Δεν Κάτι να κάνει, ξέρουν. Βλαχιά. Τέλο πάντων. Ο Γιώργο λοιπόν μα απειλεί εμέσω. Όπου και να πα, σε όποια γωνιά τη γης η Ελλάδα είναι στην ψυχή σου. Εγώ μιλούσα για την Ελλάδα. Δεν πήγαινα τουρισμό. Πήγαινα σε πανεπιστήμια όπου μιλούσα για την κρίση, μιλούσα για την Ελλάδα. Πάλευα για την Ελλάδα. Πάλευα, έλεγα για τι δυνατότητε, τι ιέ του ελληνικού λαού και τι δυνατότητε των ε, μεγάλων συγκριτικών πλεονεκτημάτων τη χώρα μα. Τι δυνατότητε μια ανάπτυξη που μπορούμε να έχουμε. Μιλούσα σε πανεπιστήμια, μιλούσα σε κοινά, μιλούσα σε φοιτητέ, μιλούσα σε επενδυτέ. Σε... Και θα μπορούσα, θα μπορούσα να κάθομαι σπίτι μου. Μπορούσα να κάθομαι, θα μπορούσα να κάθουμε σπίτι μου, να με εδώ στην Ελλάδα, να κάνω τα μπάνια μου, να μην κάνω τίποτα άλλο. Αυτό θα μπορούσα. Δεν το έκανα. Ορίστε ο ήρωας Έτσι και αλλιώς σπίτι του είναι ο κόσμος Και το, ο κόσμος. Του οπόνος, και το τραγούδι μετά. του ο πόνος Δεν το έκανε αυτό, δεν έκανε μπάνια Και ευχαριστούμε, και ευχαριστούμε Γιατί αυτά Αντί τα προς ταξίδια προς του φέρνανε της... και κάτι παραπάνω Τα διλήμματα του, του Γιώργου κάτι 000, Τα διλήμματα του Γιώργου Ή να κάθεται εδώ στην Ελλάδα και να κάνει μπάνια Ή να κάνει ταξίδια σε όλο τον κόσμο Να βγάζει μια ομιλία εκεί και να έχει ελεύθερο χρόνο να κάνει διακοπέ στην Νέα Αμερική, στην Βόρεια Αμερική. Ναι, Ομιλίε τώρα. Και τον ευχαριστούμε Ομιλίες για αυτό. Ομιλίε δεν κάνει κάθε δύο ωρο, κάνει μία τη βδομάδα. Μετά τις άλλες μέρες τι άλλε μέρε τι κάνει. Δεν ξέρει αν το χειέσαι του καθενό. <laughs> να μικρίνει. Δεν, δεν μπορεί περισσότερο. Εντάξει. Επίση δεν τα λέει ελληνικά, είχε μια ευκολία. Στα αγγλικά τα λέει. Ισάσασταν, ναι, αυτό λέω. Στα αγγλικά το είναι πιο, πιο εύκολο easy. από ότι. Τέλο πάντων, η δήλωση τη προεκλογική περίοδου ανήκει πάλι στο Γιώργο. Είναι αυτή που ακολουθεί.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 Το Καστελόριζο και τη σημασία που έχει για την Ελλάδα. Κατάλαβε γιατί πήγε στο Καστελόριζο. Όχι. Το Κατάλαβες, <συγχ> είπε. Κατάλαβε από όλα αυτά γιατί πήγε στο Καστελόριζο. Ναι, για να αναδειχθεί το Καστελόριζο. Όχι, να είναι καλή. Το τουριστικό τέτοιο. Δηλαδή, αν είχε πέσει το Μενίδη, θα είχε αναδειχθεί το Μενίδη. Αλλά δεν πήγε. Ευτυχώ. Πήγε στο Καστελόριζο. Σκέψτε Επεδίνω... τώρα να είχαμε να σκεφτόμαστε να κάνουμε διακοπέ στο Μενίδη. Τώρα το έχεις το θέμα. Να ε, δεν είναι θέμα Όλη η Ευρώπη έρχεται να δει το σημείο από όπου έγινε η οπτική γωνία, ίδια, το πλάνο εκεί, το φόντο. Να δει από που έγινε η ανακοίνωση του Λέι Παπαϊωάννου δίπλα. Ναι, αλλά για μαύρη στιγμή όμω. Δεν έχει σημασία. Άλλα Αναδείχθηκε αυτό. το Καστελό. Ήταν ένα ωραίο τοπίο. Τα πιστεύει αυτά ο Γιώργο. Και το μελέτησαν πολύ ο Γιώργο και οι φίλοι του τότε. Σου λέει: Θα ανακοινώσουμε ό,τι πιο μαύρο έχει ανακοινωθεί στην Ελλάδα. Σε ένα ωραίο τοπίο όμω. Πού θα το αραβάκια πίσω, Σκέφτηκαν και, και το καμαρώνει τώρα εδώ και το χαίρεται. Και λέει: Το έκανε για να αναδειχθεί το καστελόριζο. Αυτό ήταν πρωθυπουργό. Ότι τσιμπάει, μα θα ξαναδεί. Αυτό είναι το θέμα. Ότι τσιμπάει. Ποιο Ο Γιώργο, βλέπω. Τσιμπάι, ο ο κόσμος. Γιώργος, βλέπω ο και κόσμος. ο κόσμο, ναι, και ο Γιώργο τσιμπάει. Αλλά πάντα θα υπάρχουν. Ναι, εδώ τσιμπάνε και. Μην πω τώρα. Για μα ευτυχώ. Θα το ξαναπώ. Να μπει Εμείς. ο Γιώργο στη Βουλή. Και ο Γιώργο να μην μπει, έρχονται οι Σιριζέοι που είναι ό,τι καλύτερο. Αν έρχονται στον τόπο. Ναι, ναι, ναι. Και ο Γιώργος για να μην μπει στη Βουλή. Τι θα μιλάει, δεν θα μιλάει. Θα... Χαμένα τον είχαμε δύο χρόνια τώρα. Όχι, δεν θα τον έχουμε. Σομαράς τι θα κάνει τώρα. Πόδι, τις στην καρδιέσεις. επόμενη μέρα, Σομαρά. Σομαρά. Τι δουλειά θα, θα κάνει. <χαι> να γράψει <χαι> ένα βιβλίο, κάτι. Το... Τα <χαι> βάνια. <Ταβάνια>. Τα βάνια. Τα... <χαι> Τα ταβάνια και εγώ. Θα φτιάξουν τη σοβαρή. Να πάει σε ένα μπέλ, να γίνει μπελοφιλόσοφο. Μπελοφιλόσοφο. Λοιπόν, εδώ είναι η Ελληνοφρένια, όπω κάθε μέρα και κάθε Πέμπτη που είμαστε μαζί, λόγω προεκλογική περίοδου και όχι μόνο. Θα πάμε να ακούσουμε τι πρώτε διαφημίσει. <χαι> Τις okay. έχουμε εδώ. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Μηνύματα βλέπουμε μόνο αν μας στείλετε στο mail διεύθυνση του οποίου στο στούντιο ή αν στείλετε με τη μορφή SMS δηλαδή real και ενώ αποστολής στο 54100. Φρένια. Έλα τις κομπάλες. Αυτά θα τα πάρετε αύριο. Μπαρμπαρέλα είναι αυτό το τρελό φρένο. Τον Bonnie M, τα άπαντα. Russia, Και ειδικά αυτό που είναι Ήμνος Ναι. Αυτό το τραγούδι. ρα ρα Lover of the Russian Queen. Mm. Ό,τι πρέπει για προεκλογική περίοδο είναι. Ό,τι είναι είναι. Εκφράζει απολύτω. Και έψω τον τζίπρα να ανεβαίνει με αυτό πάνω. <laughs> δεν έχουν χιούμορ. Δεν έχουν χιούμορ. Αυτή δεν δεν είναι η τριόκολη επί... αριστερή. Ναι, περίπατο είναι. Περίπατο είναι από ότι με το σαμαρά, τον πανικό του Σαμαρά, τα άλλα ντάλλα κτλ. Δεν καταλαβαίνω. Χιούμορ είχαν οι άλλοι. Ήταν ψεύτικα. <laughs> <laughs> <laughs> αυτό είναι χιούμορ. Αναγνωριστό να γνωρίζει. Αυτό ναι, ήταν καλό. Αλλά κράτησε λίγο. Λοιπόν. Ενώ το πάρουν αύριο από την αγορά. Ακόμα, μην το δώσει. Και την Κυριακή, όσοι ενδιαφέρεστε, έχει ωραίο ωραία CD η Real. Μάλλον το Σάββατο έχει. Το προ... Αύριο είναι η αγορά. Ναι, ναι, ναι αύριο η αγορά. Ε, στη Real έχει Θοδωράκη που τον τραγουδούν ε, ξένοι. Ξένοι, γνωστοί κτλ. Και Κατά καιρού έχουμε παίξει Εμείς εμεί στην εκπομπή τέτοια κομμάτια. Αλλά εδώ θα τα έχουμε μαζέψει όλα και το έχει επιμεληθεί ο Μίξ Θοδωράκη. Επιτυχίε του Μίκη Θοδωράκη, τραγουδισμένες από διεθνούς φήμεις όπω λέμε. Καλλιτέχνε. Καλλιτέχνες. Καλλιτέχνες. Είναι, έχουν πλάκα μερικά από αυτά, είναι και ωραία. Γιατί τα ακούς τα γερμανικά, το, τα επαναστατικά του Μίκη Και άλλα τέτοια. Ο Αλέφαντος, ο Αλέφαντος έκανε πολιτική παρέμβαση, πολύ σημαντική, τάραξε, τα ίδα τα. Ρε βγαίνει το ποτάμι ρε ο άλλος ρε, είτε τρελατή ρε. Βγαίν Πια τελεία ρε! Τι είναι, Κες και σε τελεία ρε! Κες και σκεσαι ποτάμι ρε! Βλέπει τι είναι αυτά ρε τα πράγματα! Άλλοι που έχουν οργιάσει ξανάρχονται! Και ξέρε τι λένε, δεκα χιλιάδες, ρε, κι αστένα, Να πάω πάρω δέκα χιλιάδε δεκάδε να κόψω το λαιμό του άλλο! Λοιπόν, όλα αυτά που σα τα λέω είναι, με... είναι με... ζωή αγανάκτηση και τέτοια. Βλέπει κάτι καταστάνει, Γέννη ο Απόστολο Βλέζο, είμαι στο τελεία. Πια τελεία ρε, του λέω. Βάλτε τη ρε, τελεία ρε! Θα περάσει, α εμψηφίσει. Τελεία, ακου τελεία. Άκου τελία, ερε, ποτάμι, λέει ο άλλο. Με ένα σαγκίδιο στην πλάτη, φιλοσοφία, να μπούμε. Ε, τε, λοιπόν, ο άλλος βγάζει τα χαράτσα. Όταν βάραγες, Εβενιζέλο, τα χαράτσα τα ξέσκυσες, το λαό. Όταν έβαζες τα έμφυα, το ξέσκησες. Τώρα κλέτε, ε. Λοιπόν, κάτε να την πέει. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό. Διμπέι, μάνα μου. Ένα διμπέι. Και... Μαθεμπαλίτσα, γόρι μου, μαθεμπαλίτσα. Δεν είπα αυτό, είπε όλα τα Το έχει πει, το ίδιο ύφο. Ναι ναι. ναι, ναι, κατά Βενιζέλου, κατά Ποταμιού και κατά Γκλέτσου. Υπέρ και να ψηλό, ψιλο... επειδή το έχω ακούσει το ολόκληρο, ένα ψηλό υπέρ Να τα κι εμεί. Από το κανάλι του να... να... Καρατζαφέρι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τα για να το τρέξουμε λίγο, να πάμε στα ουσιαστικά και πια είναι τα ουσιαστικά, το διμπέι. Κάτε ένα διμπέι, έχει προσωπικότητα. Διμπέι, ρε αύριο το πρωί, φέρ Δέκα προπονητές να κάνω Τιμπέι να ανταλλάξουμε mm. Θα φουλάρω Τι θες, όποιον γουστάει, θα φουλάρω Δεν κολώνω, αυτά έχω, αυτά θα πω Θα πει και ο άλλος, θα ο κόλος Τι κολώνεις ρε Σαμαρά Τιμπέι Τι κολώνεις, Φοβάσαι Αυγείς, Με το ζόρι θα βγείς. Δεν μπορεί να κάνεις χωρίς, Αυτά λοιπόν, Έτσι. άλλη μια φωνή που προκάλεσε, Η συγκρούν δεν έχει απαντήσει σε τίποτα. Αλλά εδώ α... βγάλουν ανακοινώσει για την κούπι του λαζόπουλου. Αυτό είναι αυτό, εκεί τελείωσαν μετά. Κλάταραν ο μηχανισμό και μόνο για τη Βενεζουέλα λένε. Βενεζουέλα τα supermarket. Δεν έχουν ελεύθερο. Λογικό βέβαια στην δημοκρατία να έχει περάσει επιχειρηματολογία άδωνη. Λογικότατο. Μόνο αυτή η κυρία αρχή δεν που Ο άδονη δεν προλαβαίνει να πει σαν ποινικά και θέλουν ευγενία. Τι κάθεται και λέει, τη στιγμή τη αλήθεια. Του κάνει δύσκολε ερωτήσει, να μην ξέρουν. Και είδα εγώ μια φωτογραφία σήμερα του προωθούν Twitter, που η ευγενία Μαντολή Ναι, δεν έχει σημασία. Έχει σημασία. Γι' αυτό ήταν ο άδονη, γιατί ήταν λίγη. Λέει, ένα ο, ο κόσμο. Δεν πρόλαβα να πάω σε σπίτι που με καλέσαμε, γι' αυτό έστειλα την ευγένεια. Mm. Είσαι συζήτηση τώρα, ψηφοφόρο Νέα Δημοκρατία. Και σου λέει ένα φίλο, έλα στο σπίτι, θα έχω από τον Άδωνη. Πά. Και αντί για τον Άδωνη, σου έρχεται η ευγένεια. Μηπωσχεσφόμε με τρίσει και δεν ήξερε και ήξερε ότι δεν θα είναι πολύ φανατική δική του. Στην οποία όλοι φανατοικοί να πάει σε σπίτι τι είναι φανατικό του. Αντίστοιχα τον καλό στο παιδικό πάρτι, μπορεί να στείλει το παιδί του. Πήγε παιδάκι μου να λε. Ε, δεν νιώθει μια απογοήτευση. Θε να ακούσει τον πολιτικό λόγο του Αδόνιδο. Που δεν τον ακούς και συχνά. Ναι. Στο κάτω-κάτω. <laughs> Σουχή λήψη. Τέλο πάντων, δεν τον έχει μέσα στο σπίτι. Δεν είναι η Δηλαδή, δεν έρχεται ο υποψήφιο, έρχεται η σύζυγος του υποψήφιου. Και με συντηρητικό φόρεμα. Να τα λέμε κι αυτά. Ε, γιατί σου έρχεται με στο σπίτι και τι μου <laughs> έρχεσαι τώρα, σαν την Αυτά είναι. Εννοεί, θα το ήθελε αλλιώ τώρα. παιδί μου τώρα όπω την τηλεόραση. <laughs> δεν παίρνει μένα στο σπίτι μου, όποια να είναι όπω να είναι. Δυμένει καλόγριε. ναι, όπως. Δεν μείνει στο σπίτι μου, καλόγριε. Πέρασε, καλόγριες. Εδώ ντυνόμαστε ένα λόγο. <στά> σας παρακαλώ, κυρία, κυρία <στά> μου. <στά> για ποιους μένε. Μοναχοί <στά> Είναι τέτοιο. Καπέλο. Είναι, είναι συντηρητικοί άνθρωποι. Είναι οικογενειάρχες. Είναι νοικοκυρέ. Α, πώς το <στάξει> να τί... δεν δεν <στάξει> Θα άκουσαν προφανώ να αυτά. πολύ η πολιτική ομιλία Αλλά την ίδια ευκολία Φαντάζομαι, οι ίδιοι νοικοκυρέοι, οι ίδιοι θεσμοί ανέχονται όλα αυτά συνήθω. Να εντάξει, μην σου πω και περισσότερο. Και φωνάζουν όταν ε, στην, ε, στο χαλάνδρι παίζουν τον ύμνο του ΕΑΜ στην παρέλαση. Οι ίδιοι θεσμοί ανατριχιάζουν με όλα αυτά. Πρέπει να αναγνωρίζουμε τα. Οι, οι μουσουργοί έχουν πολλά ταλέντα. Πρέπει να τα αναγνωρίζουμε αυτά. Γιατί όχι, γιατί δεν παρουσιάσει δηλαδή τι πρόβλημα έχει με τα τηλεπαιχνίδια. <laughs> με, τα τηλεπαιχνίδια. <laughs> με το συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδιο. Τα βαριέμαι. για <laughs> το X-Factor α πούμε ή τα άλλα. Σιγά σιγά, θα πούμε mm. και για Θα και πούμε, τα, αλλά... όλα θα πούμε. Έχουμε τώρα τη στιγμή. είναι την ευκαιρία να έχει η Μανωλίδο εκπομπή να κάνει προπαγάνδα. Ναι. Α, <laughs> έχει. <laughs> Ποια. Σε ραδιόφωνα. Α, ναι, όχι, λέω στη τηλεόραση. <laughs> θα μπορούσε. Οπότε, ε, έχεις αποφασίσει να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Ε, τώρα δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι τελευταία στιγμή. <laughs> Τι να σου πω. <laughs> <laughs> αλλά <laughs> είναι αυτές σιγγές. Για γιατί για τη, τη ΣΥΡΙΖΑ, καταρχήν για την ελπίδα, ναι. για, τα, για το, το φρέσκο που φέρνει, το νέο αυτό, ναι. με τα νέα πρόσωπα, τα, τα φρέσκα, τα ναι. ναι Ενώ όχι για το 4%, που... <laughs> ε, το, το άλλο που είναι καραφέσκο. Και στο κάτω-κάτω δεν έχεις κάθε μέρα την ευκαιρία να σε κυβερνήσει Ραχίλη Μακρύ. Σόρυ κιόλα. Το έχεις. Ναι, κάτσε να βγει πρώτα. Η Ραχίλ. Πρέπει, πρέπει να βγει. βγει. Δεν ξέρω γιατί στην Κοζάνη πολλά λέγονται. Τι τότε. Τι, τι. Όλοι οι υποψήφοι λένε τα χειροκροτήματα. Αν φύγει η Άννα με το πουλ, ποιο είναι στην Κοζάνη. δεν είναι η Άννα, έχει φύγει στο εξωτερικό. Α, με τα μετανάστρια. <laughs> ένα, έναν, τα λες. Ε, ένα, να μου τα λε. Δεν το ξέρω. Ο, <laughs> ο Σοχοίδη που κατεβαίνει. Εδώ, στη Β. Στη Β κι αυτό. Για Β. Για που θα σου να. Λοιπόν, θα πάμε να βάλουμε τι διαφημίσει για να συνεχίσουμε αμέσω μετά. Η ελπίδα, φίλε και φίλοι, δεν έρχεται την Κυριακή 25 του Γενάρη. Καταούλια έρχονται. Την Δευτέρα 26. 26. Έρετε, έχουν να πάθουν οι αγορέ από ο, Δευτέρα. Ο, Παναγία πόσο τη λυπάμαι. Δεν θα βάνουν κόλο κάτω από το χωρό. Αυτό θα γίνει ο χάμο. Λέει εδώ να σα Καλημέρα, για. Είμαι ο Βασίλη Οδοκαθαριστή και αύριο το βράδυ ήμουν σε υπηρεσία να καθαρίσουμε τη συγκέντρωση του Σαμαρά. Μετά εννοεί. Α, όχι πριν. Με κάλεσε στο κινητό η υπηρεσία και μου είπα να μην πάω διότι ο Σαμαράς θα τη ματαιώσει. Ψάξτε το. Το ξέρουμε, έχει ανακοινωθεί. Θα πάνε στο τραϊκφούντο, θα κλειστούν μέσα. Ότι καλά θα το βρέχει. κλειστό το ελέγχει λίγο καλύτερα στα πλάνα. Λέω από εμπειρία. Εννοείται. Φωτίζει δύο γωνίε πίσω. Έχει γεμίσει στάδιο. Εμπειρία τηλεόραση. Α, τηλεόραση. Φωτίζει δύο γωνίε πίσω. Μοιάζει, έχει κόσμο. Όχι, εντάξει. Ένα 4.000 χιλιάδε άτομα, όπω ο χωράει, τα το... γεμίζει. Mm. Εδώ τα γεμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ του τέσσερα χιλιάδε. Και μόνο τα λεφτά τη προεκλογικής καμπάνια φτάνουν για να αγοράσεις να αγοράσει ανθρώπου, φτάνουν. Λοιπόν. Εδώ λέει ένα. Ναι. Ούστρεο πορτούνα Αποστόλη Για μένα το τσογλάνι Ναι, ναι, αυτό. Φίμιο, έτσι ξεκινάνε με ΣΥΡΙΖΑ και μετά να η δική μου εκπομπή στο κόκκινο. Θα σου πει το λαμόγιο και πάει η Ελληνοφρένεια. <laughs> Διαγράψτε τον. Ε, δεν Τι κακό έχει δηλαδή, να μην κάνουμε δηλαδή, εκπομπή στο κόκκινο. <laughs> Έχω κάνει μια συμφωνία, κακό είναι. Κι εγώ. Δεν Μόνο οι άλλοι. Πρώτον, δεν διαγράφουμε για λόγου διαφωνία θεμάτων, συνείδηση και τέτοια. Δεν διαγράφουμε για αυτού του λόγου. Τι κάνουμε. Τι λέει το καταστατικό μου. Όχι, δεν λέω ότι λέει το καταστατικό <laughs> τη ελληνοφρενία. <laughs> Συνυπάρχουμε και αποφασίζουμε από κοινού. Ότι πω εγώ. Εντάξει. <laughs> <Έτσι, laughs> το, το δημοκρατικό, δεν είναι αυτό. <laughs> όπω σε όλα τα κόμματα. Πυθόμενο όμω ο απέναντι. Που στηρίζει. <laughs> <Ναι, Πειθόμενος, laughs> <πειθόμενος. laughs> Ω βρισιά το είπε τώρα αυτό. Όχι, <laughs> όπως καλύ, για καλό το είπα <laughs> Για καλό το <laughs> είπε. <laughs> <laughs> πρέπει να πιστεί ο απέναντι. Να Και όπω βλέπει, πίθεται ο απέναντι. Δεν θέλει και πολύ. ο μικρόφωνο λέω τώρα. Ε, γιατί όταν το σωστό είναι σωστό δεν μπορείς να κάνεις άλλο από το να πιστείς. Επανήλθε ο Βελόπουλος τι έγινε Δεν ξέρω Βλέπω σχόλου. εδώ λέει ότι μας αποκάλεσε λέει Ελληνοφερονοβουλαβής Τέτοιο πράγμα είναι. μας είπε Ο Βελόπουλος το είπε τώρα δηλαδή έλεος Πούλησε σήμερα κανένα χειρόγραφο του Ιησού Χριστού ή όχι Πώς, π, πώς πάνε οι δουλειές. Όχι. Λοιπόν, δεν, που, ο, δεν, που, δεν πουλάει πίστη. Αυτό με στεναχωρεί. Δεν πουλάει πίστη. Έβλεπα χθε στα αδελφία ομιλίε. Ήταν ο Βενιζέλο στο, στο Sporting, νομίζω. Ο Γιώργος κάπου άλλο. Εν πάση περιπτώσει θα γεμίζουν τα Το, το τα Sporting τα... τρύπα είναι το ξέρει. Ναι, τρει δεν έχει σημασία. Θα, θα βρεθούν τώρα, έλο. Και δείχνει και τον Κουβέλη στο τέλο του βίντεο. Oh. Σε ένα κινηματοθέατρο. Oh. Σε γήπεδο χάρτα. τα, χάν, μικρά, σε <laughs> <το> χάν, <laughs> τα <laughs> μοντέρνα, τα εναλλεκτικά. <laughs> με τι ειδικέ προβολέ. Τα μικρά. Ναι, 150 άτομα μέσα. Ησυχία Είχαν έρθει ένα, και ξένοι κοντά 150. Του είχαν όμω λεπτομέρεια. <laughs> είχε ένα ποτηράκι με νερό μπροστά και σκεπασμένο με το, αυτό με το, το κλασικό το, το καπακάκι. Με εσύ. ένα καπακάκι λευκό. Έτσι. Μην είχε άνθρακα φοβάμαι. Ραλήνη. Μετά από τι κόρνε και τι φωνέ του Βενιζέλου όλων των υπολείπων του Τσίπραν του Σαμάρα, ηρέμησε εκεί στο κουβέλι. Ηρεμής. Ναι, δεν είναι λίγο όμω. Δηλαδή ό,τι προσφέρει ο, ο, ο, είναι λίγο. Εμένα αυτή την εποχή με ηρεμεί ο κουβέλι και το κάτι ψίνεται. Αυτά τα δύο με ηρεμούν. Μαγειρεύουν και κάτι βλακίε ώρε ώρες Πολύ με το πείσμα. Και κάτι νοικοκυρέ. Τα αγοράκια μαγειρεύουν καλύτερα, το έχει Δεν το Ακαμάτρε όλε, με βιβλία, τσελεμεντέδε <laughs> και κάτι άλλο. Πού πάει η κοινωνία και, και αξίε. Καλά ο Άδωνη, δεν τα ακούμε. Αυτό που έχει αξία είναι οι του ποταμιού. Οι οποίοι βγάζουν ατομικέ διαφημίσει. Ναι, είναι πολύ ωραία. Στο ίντερνετ υπάρχουν διάφορα. Μα, και τη δώρα, τα ατομικά που λέει ότι και εσύ ξέρει. <laughs> <laughs> ναι. Ξέχει ένα Σω φίλο στο αιλίσιο. Ελίσιο για να στηρίξει τώρα. Και την έχουν τρωλάρει αναλόγω. Ο Σταύρο, λοιπόν, ως επικεφαλής του ποταμιού, τοποθετήθηκε. Δεν έχουμε σχέση με τους εφηλίους πολέμους εμείς. Και όταν λέω δεν είναι ο τους παλιούς παλιούς εφηλίους πολέμους, ενώ και αυτούς τους εφηλίους πολέμους που γίνανε με το μνημόνιο. Δεν έχουμε σχέση με αυτό. Είμαστε από τους θυμωμένους πολίτες που όμως δεν μείνανε στο θυμό, δεν είπανε α, θα τιμωρήσω, αλλά είπανε θα δράσω. Αυτή είναι η διαφορά μας. Είπε θα δράσω ή θα βράσω. Θα βράσω, νομίζω. Θα βράσω. Είτε, θα είπε. Είπε. Άκουσα καλά. Ναι, ναι. Κάτι ψηλά. Κάτι για μαγειρικέ και ο Σταύρο το γύρισε. Το βράσω, νομίζω, κολλάει καλύτερα. Ταιριάζει και με το κόμμα του οι μαγειρικέ, τα θα μαγειρέματα, τα ποσοστά βουλή, και αυτά. Ταιριάζουν όλα. Που θα βγει βεβαίω, αλλά θέλω να δω την κοινοβουλευτική ομάδα. Νομίζω θα μα δώσει τρόπου. Ένα και ένα. Τον ίδιο πρόεδρο, έτσι ναι. κι αλλιώ. Αλλά να περιμένουμε πώ και πώ. Πως... Επιλέξτε του καλύτερου, δεν έχει πει ότι είναι... ποτάμι. Αν είναι κάτω από 5% δεν θα είναι, θα φύγει. Έχει πει ότι θα φύγει. Έχει πει ότι θα είναι <σφυ> μεγάλη Τα έχει πει όλα. Κάτσε να δούμε, μπορεί να είναι 10. Ό,τι πια Σωστό. Δημοσκοπήσει τον έχουν τρίτο κόμμα. Να περιμένουμε λίγο να δούμε την Κυριακή τι ακριβώ τα. Θα... Του βλέπουμε εκεί, αγκαζέ με του νεοφιλελέδε, του ποταμίσχου, αυτού του αντισυστημικού. Τι ωραί, καλά, ωραί, τι ωραί, καλά, ωραί. Όλη αυτήν ωραία. Πήγε χθε ο, ο Σαμαρά στο φλογερό Ιεράρχη. του Πάει Στο φλογερό Ιεράρχη. Συναντήθηκε με τον α, Παναγιώτατο Θεσσαλονίκη. Το Φλογικό, φλογερό ιεράρχη. Ε, και ο άλλο τον είπε γλυκό. Α, Τα ακούστηκε. Τι είπα, Τα του λάπια Δεν ξέρω. Τη ιστορία. Ναι. Α. Και έκανε μια δήλωση μετά, αφού Τις μιλήσανε στερίες. μαζί. Ναι. <laughs> Ανοίξανε, έκανε μια δήλωση ο άνθρωπο. Τα ακούσουμε. Ναι, όλοι μα και οι δύο μαζί. Έχει σημασία, μετά έκαναν τη δήλωση. Μετά Πάντα μετά κάνει τη δήλωση. Ή το τσιγάρο, έκανα τη δήλωση. Και βγαίνει ο άνθρωπο. Και αντί να θα ακούσουμε τη λέξη, και θέλω να το μοιραστούμε, να μου πεις και εσύ τρεις φορές το έχουμε βάλει τη λέξη, νομίζω αντί για Κάπα, βάζει Χ για πάνω, να ναι. το ακούσουμε. Ανησυχώ αν δεν υπάρξει σταθερότητα στην ε, κυβερνητική εξουσία. Δηλαδή να έχουμε να, μια κυβέρνηση η οποία θα είναι σταθερή για να πραγματοποιήσει ότι είναι καλύτερο, αλλά με ένα πνεύμα που να καλύπτει όλους τους Έλληνες. Τον Πρωθυπουργό, τι αποκομίσατε, πώ σα φάνηκε. Α, είναι, είναι γνωστός σε εμά, είναι αισιόδοξο άνθρωπος είναι απλό και γλυκή άνθρωπος και νομίζω ότι χάνει τον αγώνα του, χάνει τον αγώνα του Χάνει τον αγώνα του και από εκεί και πέρα ο Θεό ξέρει και ο λαό. Μην ε, το νομίζεις, σίγουρα χάνει τον αγώνα χάνε, του. Ναι, καλά δεν άκουσα. Χάνει, γιατί με τα ακουστικά ακούγεται αλλιώ. Γλυκή τον... άνθρωπο κατά τα άλλα. Γλυκη το, θα τον έλεγα. Τον έλεγα το αλλά... ε, δεν ξέρω. Ο Σαμαρά γλυκη <laughs> γλυκη, ο γλυκη μου. Άνοιξη, γιατί βραστό είναι. Άνοστο. Ναι, γλυκεί δεν τον λες Πώ τον είπε τον άνθρωπο ο Σαμαρά? Φλογερό, Ιεραή, κάτι τέτοιο. Παναγριότατο. Δημόσια τα λέγανε αυτά Τι άλλο θα κάνει. Δεν ξέρω. Τελειώνουμε αύριο τι προεκλογικέ διαδικασίε. Όπω είδα καλά. Είχε μια εικόνα από πίσω, μεγάλη της Παναγία. Τον μούτζωσε εκείνη τη στιγμή. Όχι, δεν μούτζω. Εικόνε δεν μουτζώνουν. Έφτισε η εικόνα. Παλιά Τώρα έφτισε η εικόνα το Σαμαρά. Στην πλάτη όμως στη, όπου πάει. Συνεχίζει εδώ ο ακροατής που είπε ότι θα ψηφίσει ΣΥΡΖΑ και μου προτείνει να σε διαγράψω ε, Προτείνει μια άλλη λύση επειδή ρουφιάν είναι αυτή Επειδή διαφωνήσαμε με τη διαγραφή Γκουλάκ τότε Εντάξει. Ούτε τέτοια έχουμε Όχι γκουλάκ να έχουμε, όχι, Gulag", να έχουμε και κάτι να λέμε στα παιδιά μα Τι θα λέμε Το καλύτερο βασανιστήριο στη σύγχρονη εποχή Μας χαλές Είναι, <laughs> <Τι>? <laughs> είναι να υπερτονίζεις τι ενοχές της συνείδησης Και ο Αποστόλης Ποτάμι ψηφίζεις, κερατά αποφάσισες Ποτάμι ψηφίζεις ακούστε Τέλιο Ράμφο, μίλα Ναι, δεν πάει έτσι, σύννεφο ξαφνικά Και άκουγα πάντα Στέλιο Ράμφο Από παλιά, όταν έβγαινε Το πρωί ήταν ένας φιλόσοφο φιλόσοφος Αυτό τον τόπο, έτσι λανσάρω το ίδιος δηλαδή Τι Και έβγαινε στον αναγνωστάκι στο στον Χασαπόπουλο. Σάββατο πέρασε. Ένα σοβαρό φιλόσοφο <γι> έβγαινε στον αναγνωστάκι και στον Χασαπόπουλο. Αυτό. Μετά έπαιρνε okay. με το στήριξε στα Βρεθοδρόμια. Χάσαμε ένα σοβαρό φιλόσοφο, ρε παιδί μου. <laughs> είχαμε να λέμε. Δεν τον είχαμε ποτέ είναι η αλήθεια. <laughs> αλλά δεν έχει σημασία. Ο οποίο κάνει άριστε διαπιστώσει. Είναι ο καλύτερο. Δηλαδή τελειώνει η κουβέντα και έχει καταλάβει αυτά που έχει στο μυαλό σου τα έχει κωδικοποίησει. Αυτό όμω. Τέλο εκεί. Και είναι και αρκετό αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, λέει εδώ καλημέρα, μια που τα αναφέρατε. Λύστε μου μια απορία. Στο κάτι ψήντε εκφωνή είναι ο Αποστόλη. Όχι, δεν είναι ο δεν είμαι, Θα ήθελα. Θα ήθελα να δοκιμαστεί. Και άλλη μια θα πω έναν κομμενικό όρι, αλλά δεν είναι και συχνά. Αλεξάνδρα, καλησπέρα. Ε, Σ' αγαπώ, Αποστόλη, σε αγαπώ, σε λατρεύω, είσαι τρέλα ερωτευμένη για την πάρτη σου. Διαβασέ το να τα ακούσει. θεό, να σε πάντα καλά, να σε χρειάζεται φιλιά. Ποια ζάβη είναι αυτή. Πρώτη φορά αριστερά. <laughs> <laughs> διαφήμιση, δεν ήταν πολιτική διαφήμιση. <διαφήμιση. Ε, έτσι το πήρα. Εντάξει. <διαφή> <διαφή> <διαφή> Λοιπόν, οι προεκλογικές καμπάνιες κλείνουν και αυτές αύριο, τελευταία μέρα. Τη Νέα Δημοκρατία όλοι στα περίπτερα κρατίας. Τι Πάχαλο. Ασυντόνιστη, χωρίς έμπνευση, με υπερτονισμό της φοβίας. Αυτό του γύρισε και μπούμεραν. Έχουν όρεξη όμως, το βλέπεις. Έχω... Και κανένα. ο σαμαρά σε αυτές διαφημίσεις βγάζει μια όρεξη. Μια όρεξη. <laughs> Έμαθα κάτι κουτσομπολιά, τρει ώρες να κάνω το ένα διαφημιστικό γιατί βαριόταν. Το αυτό με τον Νικόλα. Δεν είχε ώρες Τι να τώρα, τι με τι να κάνω τώρα να το κουτσούβελα εδώ πέρα να τα κάνω. Τρει ώρε του πήρε. Τρει ώρε. Να τώρα, έχω παραπάνω πληροφορίε. Τα backstage αυτού του διαφημιστικού θα τα δούμε σε κάποια επόμενη προεκλογική Όπου βολεύει. Θα τα πετάξει ένα τσιράκι για πάλι Αυτή τη φορά έκανε. Θα πάμε και με. Αιδιαστική εικόνα. Έχουμε ένα τσίπρα Συγνώμη. ακόμη. Να ακούσουμε το πραγματικό. Γιατί δεν είπε η ελπίδα δεν έρχεται. Αν κάποιοι το ακούσατε και το πιστέψατε. Διαστρεβλωμένο ήταν. Ναι, μοντάζ. Δεν, μοντάζ. δεν τα λε αυτά τα μοντάζ που κάναμε. Προχθέ το άλλο με το Θεό και αυτά ωραία τα μαγειρέψαμε. Βέβαια, για το σαμαράνα λέμε ότι κάναμε. Ψυρονεύεσαι του φίλου αφήν... του Twitter. Βέβαια. Ε, ε, ε, όχι, ε. δεν ψυρονεύομαι. Είμαι στο πλευρά του στάσσομαι. Όχι, για το Σαμαρά όταν κάνετε μοντάζ τα λέτε. Για τον Τσίπρα τα αφήνετε φλού να νομίζει ο κόσμο. Ότι οτι είναι θρίσκο και ότι είναι θεωρηθεί του παπάδες Το Συριζέϊκο Twitter. Ταράκτηκε. Ταράζει πάνω. Φώναξαν τα και δεν θέλω να φωνάζει. <laughs> Βγήκε εκτό για αυτό. Εκτό. Ταράζεται το σιριζέικο Twitter όταν λέμε κάτι για τον τσίπρα Υπάρχει σιριζέικο Twitter. Μόνο σιριζέικο twitter Δεν υπάρχει. Αν υπάρχει, να... πώ αποδεικνύεται <laughs> Επειδή συντονίζουν <laughs> τις συνταύξη <συνέντευξεις laughs> του τσίπρα όχι, Από αυτά που γράφουν. Εντάξει. Λοιπόν, ακούσουμε και ένα τσίπρα Η ελπίδα, φίλε και φίλοι πολίτε τη Πάντρα! Δεν έρχεται, η ελπίδα έφτασε Έφτασε, έφτασε Η ελπίδα είναι στα χέρια σας Σας καλώ να κάνουμε την ελπίδα πραγματικότητα Έφτασε, έφτασε Αυτό Έφτασε και η ελπίδα σαν τον καφέ που λέγαμε παλιά, στο παλιά. Το καλό. Άρα έχει έρθει η ίδια ελπίδα την κατάμε λίγο στο έφτασε, ψυγείο έφτασε, να την βγάλουμε Δευτέρα έξω έρχεται από... Όλα αυτά θα τα θυμόμαστε Έχω μια απορία της προϊόνσης διαφημίσης Θα τα θυμόμαστε αυτά όπως θυμόμαστε και τα άλλα Ή τα ξεχνάμε από Εμείς δευτέρα, σαν εκπομπή τρινή, Όχι, σαν εκπομπή τα θυμόμαστε Γιατί έχουμε καλό αρχείο Και ε, λόγω Up του αρχείου υπάρχουμε που να σου πω είναι Ο πυλώνα, ο βασικό τη εκπομπή, το αρχείο. Εμεί τα ακούμε και στα αυτιά μα κάθε μέρα, ίσω και έτσι να, εξηγείται, να εξηγούνται οι απόψει που έχουμε. Επειδή τα ακούμε κάθε μέρα Εντάξει, στα αυτιά μα. Τα, τα μισά να κάνει από αυτά που λέει είναι αρκετά. <χαι> τα μισά να κάνει. <χαι> και ακριβώ θέλετε. <laughs> τα μισά από αυτά που λένε σήμερα και άλλα αύριο. Και... Τέλο πάντων, τα μισά. Και Αν Ποιο είναι ο πολίτη αυτό που θέλει τα μισά από κάποιον. Και γιατί να θες ε, τα όταν έχει δει από τα 10 που λένε να μην κάνουν. Εγώ ακούσει το άλλο. το 10% να κάνει. Α, Έπεσε ναι, άλλο... πέφτει, ο καθένα, ανάλογα που λέει. Ναι. Γιατί να, να, να, να μιλάμε με ποσοστά και με τέτοια. Έτσι είναι η ζωή, η καπιταλισμό. Έχει χάσει το, το 60% τη ζωή που είχε το 2009, μπορεί και παραπάνω, και θε το 10% να σου καλύψει από αυτά. Τι μου θύμισε. Από, να από, μου θυμίσαι, από καραμαλή, οποία, είναι. Από θα είναι στη Citi αυτό που έλεγε 300.000 κουπόνια. Ο Τσίπρα. Αυτό, βέβαια, σε κάποιον που πεινάει, ακούγεται σημαντικό. Αλλά όμω. Κουπόνια το 2015 φαγητού. Να του πάρετε στον περισσό να του ταζετε. <Τι> Αλλιώ βρεσμέ άλλη λύση. Στην Κουμουντούρ δεν χωράνε, είναι <Τι> μικρό. <Τι> <Τι> είναι μικρό στην Κουμουντούρ. <Τι> Επίση στην Κουμουντούρ, επειδή ναι. έχω πάει για διάφορα γυρίσματα, ναι, Έχει ένα κάγγελο απ' έξω που γράφει συνασπισμό ακόμα. Το Πολύ παλιό. Το παλιό. <Τι> το παλιό. <Τι> με υπονοούμενο. Κιτρινισμένο, έτσι, κουριασμένο κάπω. Να θυμίζει τον Κωνσταντόπουλο θυμίζει και κάτι. τον Αλαβάνη. Και τη Μαρία Τεμανάκη. Τη να τα <laughs> Πώς <ξεχνάς, laughs> <τη> Μαρία <laughs> Τι, Τι <laughs> κάνει Μαρία, τελειώσε με τους ροφούς και τους γόνους Τέλειωσε, τελειώσε. τελειώσε. Πει είναι πού είχε πάει Δεν ξέρω πού είχε πάει. που την ήκανε να προσλάβουν. Μη τους. κάνει με το Floride, Κίνητο κίνημα, ναι, την κίνηση το κάτι και τον κέρδη στο δεν υπήρχε μια θέση, για την δηλαδή. Γιατί να πάει το εξωτερικό είναι Όλη η νεολαία έχει βγει. Γιατί έξει. όλα τα κομμωτήρια να πάνε στο εξωτερικό να μαθαίνουν τι ξένες τρόπους του. Δεν θα τελειώσει. Ποτέ. Έχω χορηγό. Σήμερα έχουμε συγκεντρώσει την Αθήνα, ε. Τι καιρό έχει, καλό. Καλό θα έχει. Πού δε, θα πάμε, Ομόνια, Σύνταγμα που. Ομόνια έχει ο ΣΥΡΙΖΑ Σύνταγμα έχει το Κουκουέ. Αχα. Κοκκινοκρατήτη Αθήνα. Καιρό ζώο κρατείτε. Τη βγάλουν έξω να συμμετρήσει από δείω τι εκδηλώσει του. Έτυχε. Mm. Αν και οι συγκεντρώσει δεν δείχνουν κάτι. Τι δείχνει κάτι. Δεν δείχνουν κλίμα. Oh. Ε, μάλλον δεν δε βγάλει συμπέρα. Συμπέρασ δεν βγάζει από μια συγκέντρωση. Oh, right. right. Προφανώ θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό δύναμο, ακόμη και αν έχει. Που μάλλον θα έχει μικρό συγκέντρο από το κουμπί. Δεν έχει να κάνει αυτό ή κάθε του σπίτι και το σκέφτομαι καλύτερα και παρακινάει να δίνει. Θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό δύναμη. Τελείω. Λοιπόν, ακούμε τι θα μείνει στα παιδιά. Ε, δημοκρατορία ε, Έτσι είναι ο, ο, ο υ... υπότιτλος Από το συγκρότημα καλυψό Μας το στείλανε τα παιδιά που κάνανε στη διασκευή Ωραία διασκευή, ακούστε Μας κυβερνά παιδιά ποσόρι Μεγάλα τσάκια Αλληταράδες με καριέρα που φοράνε τα σακάκια Σαν παραμύθι Μόνο που αυτοί γίναν αφήσανε να τρώμε το ρεβίδι Λεφτά και πάρ Λεφτά και τα Λεφτά και πάρ Μου στέλνει η Σιριζέος φίλος Δεν θα τα ακούσουμε τραγούδι Δεν ε, ε, είμαστε εδώ μουσική εκπομπή Παίρνουν μια γεύση Μήνυμα, Σιριζέος φανατικός Από το 4% και τώρα Φίλος σου, έχεις φίλου. Σιριζέους Που μπορεί να σε επηρεάζουν το νου σου Εμένα οι Σιριζέοι Ωραία Γιατί φαντάζομαι ήσταν και πρωί σύντροφοι κάποιος Όσο εσένα η τρέμη Τόσο με επηρεάζουν εμένα οι ΣΥΡΙΖΕΙ Λοιπόν πόχη, κύριε ε, <laughs> Δεν είπα να έχει κακό <laughs> Λέει δεν μπορείτε να αντιληφθείτε τι συμβολίζει Του συνασπισμού το κάγκελο Αυτό που είπε εσύ. Ναι. Γατάκια, ραντεβού το βράδυ στο Πανεπιστήμιο. Πρόσεξε! Πα, στη μέση. <laughs> <laughs> <laughs> Όχι, <laughs> Μιχάλη μου. Να κάνουμε μια μικρή συγκέντρωση. Όχι, Μιχάλη μου. Πολλά, χρο... Πολλά χρόνια τώρα δεν είμαστε στη μέση. Αυτή είναι η διαφορά μα. Δεν θέλουμε να είμαστε στη μέση, Μιχάλη. Να πάμε παιδιά, στην άκρη. να οργανωθούμε. Ναι, επειδή έχουμε οργανωθεί στην άκρη, λοιπόν, Μιχάλη. Ποτέ στη μέση. Δηλαδή θα πάμε στο Πανεπιστήμιο και θα κάνουμε δεξιά <laughs> για να πάμε στο κουκουέ. <laughs> Ξαρτάται από ποια μπουκα θα βγει. Ah. Κατάλαβε, διαλέγει και την μπουκα που θα βγεις Γιατί αν από το πανεπιστήμιο, κάνει αριστερά να πα κουπουλάει. Ah, μέσα στο πανεπιστήμιο είστε. <laughs> Καλά, λέει ο Φορτσάκη. <laughs> Αλλά <Άλαντάλων. laughs> Πρώτο στη θέση θεοεπικρατεία τη Νέα Δημοκρατία. Αν είχαν χιούμορ σήμερα στην Ατεκόμετρο, όπως λέγεται έτσι, θα λέγανε επόμενο σταθμός στην κουκουέ. Επόμενο σταθμός... Ελπίδα. Έρχεται η ελπίδα. <laughs> είναι και κοραί στη μέση, είναι ένα σταθμός που... Πλατεία ομονία και ελπίδα θα μπορούσα να <laughs> είναι. και είσαι κακεντρεχής είναι υπεύθυνο ο άνθρωπος ναι, θα δηλαδή. πάει να εγγενιάσει τον προβλήτα τρία Το γι' αυτό δεν πάει στο Μέγκα άμα στο. θέλει να κάνει στημένη συνέντευξη δεν έχει την έρητη να κάνει είναι ανάγκη να εμπλέξει τον ιδιωτικό θα τομέα θα κάνει τη δήλωση θα εγενιάσει τον Κόσκο κάτω ναι. και μετά θα υποτίθεται θα γράφανε τη συνέντευξη στο Μέγκα αλλά δεν του άρεσαν οι κτλ. ο Θαραλέος Μέχρι το τέλο όμω είναι επίση. Ωραία, Μέχρι δεν μπορεί να κάνει τέλος. μια συνέντευξη στο Μέγκα με δημοσιογράφου στην Ερίτ. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Πάρε δυο μπαζούρα προ την Ερίτ να τα κάνει εκεί η συνέντευξη. Ε, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλο. Το τέλο. Ζητάει ένα ακροατή. Είστε το τέλο! Παιδιά, μήπω είναι εύκολο να ακούσουμε το τραγούδι Έντιμα άνθρωπε, Κυρπαντελή, από Τζαβέλα όμω. Και θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλου του αναποφάσει του. Σου κάνουμε το χατήρι. Προτελευταία μέρα εκπομπή, γιατί αύριο θα είμαστε πάλι εδώ. Είναι η τελευταία λίγο... μέρα που είμαστε μαζί, επί Σαμαρά. Στον ναι, και επί μεταπολίτευση. Και επί μεταπολίτευση. Από Δευτέρα θα έχει. αλλάζουν τα έχει. πράγματα. Στο Σας Ήγιος αποχαιρετούμε στο... με τον Κύρι Παντελή. με άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχει κατάστημα. Κάπου στη γη, Λα εμπόρευμα. Βγάζει λεφτά. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Τις Κυριακές πρωί στην στα σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Έντιμε άνθρωπε κύρι έχει έχεις και σύζυγο κόρη παιδί, μοντέρνα, έπιπλα, έγχρωμη TV τροστροφή, νευματική μάκρυ από κόμματα μη βρεις πελά και φαμελιά έντοιμε άνθρωπε κι παντελή, τι κι αν πεθαίνουνε Πάνω στη γη χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύρη λευκή ή κρυνή. Μόνο καλά. Να φύσει το όνομα και το παλά. Έντιμε, άνθρωπε γυρπατελή και σκέμπρωσες σάπησες στο μαγαζί την οτι τη και την ορμή για την δραχμή, για το πετσί δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός Ξέρεις πως δώσανε Κιρ Παντελή, άλλοι τα νιάτα τους και τη ζωή να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί να φας κι εσύ, Κιρ Παντελή. Και εσύ τι έδωσες, Κιρ Παντελή πες μας τι έκανες σε αυτή τη γη πες μας τι άφησες, κληρονομιά εμπνέει τη νέα γένειά. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παγγελή έντρομε άβουλε, ση φασουλή βρώμησε νερό και την ψυχή άδειο πετσή χωρίς πνοή. Έντιμε άνθρωπε, νέα γενιά τους έντυπου μέσα στα σπαρτά. Και αυτούς που φτιάξανε το παντελή, σκουλή και άχρηστο αυτή τη γη.